on my Έλα. Θα γίνονται χειρότερα τα πράγματα, Αποστόλη, και είναι σίγουρο. Όσο έρχεται ο χειμώνα και εντάξει, έχω πάρει, βλέπει ότι με την τέτοια αυτή τη μαλακή, με τον ε, κορονοϊό και αυτή την πανδημία, πήγαιναν διάφοροι μαλακίε και λέγανε διάφορα στην τηλεόραση. Τώρα, αν έχει προσέξει, βγάζουν άλλα τω, άλλα γιουρούκια. Γιουρούκια λέει στην πατρίδα από το χειρότερο από το ζώο. Λοιπόν, <laughs> τα οποία <laughs> μα πείθουν πώ θα κάνουμε ρεπούση η οικονομία στη θέρμαση και τι θα καίμε, πώ θα το καίμε, να βάζουμε αλουμινόχαρτα στα καλόριφερ. Δεν σκέπατε τίποτα φρεσί. ¿Alguien que ven a una empresa Αλουπινόχρονο στο καλοριφέρι και φτάσαμε. Σαν το φούτσα στην ταινία με το διαστημόπλιο έτσι θα κρατήσουν τα σπίτια Σκεφτείτε ότι θα είστε ο πρώτο που θα υπάγεται στη σελήνη. Τι να κάνεις. Να πας πάω στο φεγγάρι, δεν θέλεις Το φεγγάρι, ναι. Όχι. Πάτε λέει στον τοίχο, αλουπινόχρονο για να χτυπάει δεξίδα. Να χτυπά το πόσο στον τοίχο. Έμαθα όπω εγώ από την ΕΡΤ. Θα βγάλουν, λέει, ένα μεγάλο κουρού. Την ΕΡΤ ένα. Θα μάθει τον κόσμο σιγά σιγά, πρωτού έρθει ο Νοέμβριο. Να πέσουμε σε χειμερή ανάρκη, φυλαράκι. Α, ωραία, εντάξει. Με γιόγκα και τέτοια φαντάζομαι. Κάνεις γιόγκα, διαλογισμό, τσακ. Ωραία, σου μιλάω για μεγάλο το λένε έτσι ρηχτή. ναι, μα λέει, τη Τέσσερι ούτε θα τρώμε, ούτε θα ούτε θα ούτε θα Αν και δεν νομίζω, έρχονται εκλογές. Η χημερία ράρκη, θα έθει λίγες μέρες πριν, έτσι να πας καλά. Μη η καγέρα, συνεχίζεις, μήπως η συνεχίζεις. Ερε, ερε, παρε. Γεια σα, Αποστολή! Γεια! Yeah. Θέλω να πω ένα αντίο σε ένα φίλο που έφυγε σήμερα. Φίλο και συνάδελφο, τον Αντρέα Τόπο Γιατζόγλου. Δεν συνεπήρξαμε μαζί στο Κουκουέμου Λου, του οποίου και γραμματέα, αλλά υπήρξαμε συνάδελφοι. Θεωρώ και φίλοι. Έναν άνθρωπο που με στήριξε και μένα όταν ξεκίνησα να εργάζομαι ω καθηγητή. Και σήμερα έφυγε νικημένο από το καρκίνο. Και ήθελα απλά να του πω ένα για δημόσια, γιατί εντάξει ήταν και δημόσιο ο πλοσυφοπατρέα. Υποψήφιο με τον Κουκουέμου Λου για χρόνια, γραμματέα του Κουκουέμου παλιό. Καλό θα ήταν να ακουστεί και για ανθρώπου που μπορεί να το ξέρανε μέσα από το κινηματικό χώρο στον Αντρέα. Τα κινήματα και οι αγώνε νικαιώνται όταν συναντιούνται, εμπλουτίζονται και μαθαίνουν την κριτική. Γι' αυτό ποιο είναι το συμπέρασμα. Όλοι στην απεργία, απεργοί και διαδηλωτέ 9 Εντετάτου. Αποστολή μου θέλω να μου δώσει πληροφορίε για το καλάτι τη ανικοκύρεστη. Καταρχά, αυτά είναι σεξιστικά και η κυβέρνηση το ξέρει οπότε το λέει το καλάθι του νοικοκυριού. <γι> Όχι τη νοικοκυρά γιατί αυτό υπονοεί ότι μόνο η γυναίκα ψωνίζει, άρα η γυναίκα είναι για το σπίτι, έλα σε παρακαλώ. <συσκάσεις> Τώρα για την ουσία, κανεί δεν <συσκάσεις> θα συζητήσει ότι αυτό το καλάθι είναι ακοροϊδηλίκι. Τα <συσκάσεις> Τώρα, τρώμε μακρύ κοκορίζει και μακαρόνι νούμερο 6. <συσκάσεις> <συσκάσεις> μόνο το νούμερο 6? Μόνο το 6, δεν έχει άλλο. Δεν την τρώω πένα, υπάρχει. Τι πένε, Μωρή. Η η Πολύ ισχυρό. για την επιβίωση είναι το νούμερο 6 μόνο. Μόνο νούμερο 6, υπάρχουν τίποτα. Ατομική υγιεινή με προϊόντα. Ατομική υγιεινή, όσο να λέμε? Ένα αφρόλουτρο, ένα σαμπουάν. Έχει σαμπούνι πράσινο. Α, πράσινο. Τι κόκκινο, ε, πράσινο. Όχι, αλλά κόκκινο, σα λέω, είτε ότι Και έχει και ταμπον, bon, δίχως λιπαρά. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι. Δίχως λιπαρά. Ε, τι να το κάνουν, τα ταμπόν για μας δεν είναι, είναι για την νεολαία. Το ταμπόν γιατί δεν είναι για εσάς, για όλους είναι το ταμπόν. Για όλους είναι. Σ' δεν είναι για. χαρά, μα θες. Έχει για τα αυτιά, μήπω να βάλουμε και Έχει τα αυτιά. Έχει ταμπόν για τα αυτιά, ναι. Okay. Κάνει μινιούτ τον Άδωνη, μπορεί να βάλεις Άδωνη μετά και τον ακούσουμε λιγότερο τσιριχτή. Απερίγραπτο εντάξει ο Άδωνης Με βουλοκαίρι να είναι τα αρτιά Θα περνάει την φωνή του Βουλοκαίρι δεν έχει Πες τη ότι έκανα δουλειές τα πάντα στράφουν στο σπίτι Να είναι. Να Να έρθει όποτε θέλει να με επισκεφτεί Μπορεί να κάνουν έρευνες σε έπιπλα Σε βάζα, στα πάντα δηλαδή, γιατί μέσα μπορεί να έχει συγκεκριμένα χρήματα ή τι μαλφή Ωραία, ε, τώρα ναι, μετά, μετά, μετά τη γενική με. Εμένα αυτό με νοιάζει το, αν μην έρθουν και μας βρούνε γύφτους <σομίως> Μετά τη γενική α έρθει οποιος θέλει <σομίως> Να τα άκω εκεί ωραιότατα, να τον κεράσω τα <σομίως> αρχίτια μου Τα αρχίτια μας τα τρία Κουνουμαλαρά μου! Θέλω να μείνω για πάντα μαζί μα! Αγάπη! Έλα, τι θε! Λοιπόν, πρώτον, είχα ένα πρωίο περιστατικό το Σαββατοκύριακο. Ήμουν έξω από το νοσοκομείο εδώ, τσί καλαμάτα. Και ακούω εκεί μια συζήτηση. ήταν τρει και συζητούσαν. Λέγανε Α, το ένα, το άλλο. Δεν ματάνει, δεν αυτό. Οι πολιτικοί προβλήματα. Λέει ο ένα, εγώ δεν ψηφίζω. Του λένε οι άλλοι, όχι, λέει να πα να ψηφίσει. Του λέω, εγώ ρε φίλε. του λέω ένα δικιό μα έχει Μην Πήγαινε, ψήφισε κάτι μικρό να σε εκφράζει. Και κάνει ένα ήταν, λέει, που ήταν εδώ για την Ελλάδα, αλλά τον oh, oh, <laughs> λέω. ε βέβαια, σε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 Εσεί είστε οι Έλληνε που σκέπτεστε, Η έξυπνοι που σκέπτεστε για μια καλύτερη Ελλάδα. Λοιπόν, Απίστευτο. έφυγα άρων άρων, έφυγα άρων. Και πέραν αυτού, φίλε, πρέπει να είσαι άρχοντα για να τάξει 12χρονο, έτσι. Δεν είναι για όλου αυτά. Είναι για αρχόντου, δεν είναι για λινάτσε. δεν πώς... είναι για λινάτσε, το έσεπα να τώρα, εντάξει. Δεν έγινε για πρίγκυπε. Δεν έγινε να πούμε για λινάτσε. Δηλαδή, τι είπε τώρα το άλλο το καθήκυλο. Ο μου λέει να λέει. Θα τα πάρνει πίσω, θα δει, θα δει κορίτσι μου, γιατί εμεί δεν έχουμε ανάγκη από 10 ευρω Όχι μαζικοί, είμαστε, είμαστε, έχουμε καρτέλα, είμαστε άρχοντες. <συρίζει> Τι είναι αυτά. Με την <συρίζει> έννοια του <συρίζει> ο άρχοντας κάνει ότι γουστάρει. Ναι, απογοήτωση καθημερινή, Μας ναι. είναι. Με την έννοια. <συρίζει>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 Σύλληζα κοινάλπα σοκ. Λοιπόν, τη σύμβαση προβλέπεται ακόμα ο Σύλληζο. Παράλληλο μονόλογο, μου αρέσει. Εσύ έχει αποφασίσει μ. να το πει, <σοκ> ανεξάρτητα με το τι θα πω εγώ ανάμεσα. Η μεταβίβαση και συνεχίζει ε. από εκεί ο που λοιπόν. ήταν, λοιπόν, δεν διακόπτεται. Να τα ο μ. Μ. Περιμένει πώ και πώ από σένα. Μην μου φράζει τη φωνή μου. Τι να σου φράξω. Αυτό είναι το πείμα, δεν είναι η φωνή. Θέλει το πείμα στα χίλια μα και εσύ, όπω έκανε το δωράκι Η οποία θα παραλάβει στο ελληνικό έχει έδρα το Λουξεβούργο προκειμένου να είναι και φοροαπαλλαγμένη. Δεν θα πληρώνει ο κύριο κανένα φόρο. Και ο ελληνικό λαό δεν θα παίρνει ούτε σέντ. Καταλάβατε, κύριε. Δεν σου δίνει τα λεφτά, σου κάνει την επένδυση για να χαρίσει την επένδυση, όχι να βγάλει κιόλα. Και ποια επένδυση πόσα την έπαιρνε μια ολόκληρη περιοχή με 900.000, 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτό κάνει 40 δισεκατομμύρια, κύριε αυτή η περιοχή. Η από την τσέπη σου τα να τα βάλει. Από την τσέπη σου τα βάλει, Εγώ μη δεν στο ζητήσαμε. Λοιπόν, σταμάτα. Όλοι εσύ, εσύ από μακριά θα τη βλέπει και δεν θα τη βλέπει κιόλα. Δεν σταματάει. Μα δεν περνάω ε... έτσι κι αλλιώ από εκεί. Όχι, εγώ περνάω. Περνάω, κύριε. Το λοιπόν... μόνο είναι που δεν θα μπορεί να ξανακάνει ταινία από παγκαλιά τη. Α... Αυτό πάρτε το χαμπάρι, κύριε. Αυτή η περιοχή όλη το ελληνικό ανήκει Είναι περιοχή του ελληνικού λαού. Και όταν θα επικρατήσει στη χώρα μα η λαϊκή εξουσία, αυτά θα παρθούν πίσω. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε, κύριε. Έλα, αγαπητέ Λέμε. Να πίσω φτάνει, χωρίς, φτάνει, να φτάνει, φτάνει, γεια, γεια Αν δεν πω εγώ τελεία δεν θα βάλεις έτσι Χωρίστε Άστο, έλα γεια Επειδή θέλω να μου κάνεις μια παραγγελιά Θα βάλεις τον Μητσοτάκη που λέει Που ό,τι λέει, στην παράδια του κύριου. Εκεί που λέει, δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια κούτσα μια και κούτσα δυο, άντι για το κούτσα, θα βάλει αυτό που λέω με τσεράγι. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια που μια και που π***ν δυο, στη ζωή στο ρημαδιό Ο κόλλος της ελληνικής κοινωνίας. Με ροδούλη, ξενοδούλη δερνανούλη θέλω να! Φιούλη δούλη απέντηκο και μαθήνα νηστικό. Ένα αρχίδι και μ αφήνα Την επιδείξατε. Λα βα, βα, βα. Έλα. Θα μπορούσε να κάνει κάτι την Παρασκευή τώρα, αλλά αυτό το αίμα λα, λακισμένο ψώχεται πριν πολύ καιρό και μου λε το είδα σε παράσταση. Εγώ το λέω καλά δύο-τρία χρόνια. Αυτή την παραποίηση του. Τι παραποίηση παιδί μου, το παίζω στο ραδιόφωνο 15 χρόνια. Ναι, παιδί μου, ναι, εγώ περούστω. Έθανα να βάλει και σύνδεξη αίμα λακισμένοι που στηρίζει τον καπιταλισμό. Και μετά να βάλει από χάρη κλίν τα κατητσαπού. Ολέ, ολέ, τα κατητσαπού. Ολέ, ολέ. Δεξιέ. Που στηρίζεις τον καπιταλισμό Δεξιέ Δεξιέ Ε ναι ρε με δεξιός Την π***σα Πάνω χωρί κάτω χωρί κάτι Και με κάμα και βροχή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 καλύτερο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτέρετη. Δεν είναι το εκμεκπαγωτό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτέρετη είναι τα πάντα. Μιλάς μα δεν είμαι Καθαρά καταλαβαίνω. Ε, μιλάμε για φοβερό πράγμα. Το δεν είμουνα φυρικάς και εστά. Τελευταία έχω γίνει πολυγόμενος και ο σφένατε προκα <λίγε> 7.317 τα νέα κρούσματα σε ένα σύνολο 349.000 τεστ. Πώ του γάμισε έτσι, ρε μαλλίκο. Πώ του ευρώ βενζίνη έβαλα. Με τι λεφτά να βάλω παραπάνω. Πώ του έτσι, ρε μαλλίκο. Πώ του έτσι, ρε Ήταν ο χειρότερο χιονιά των τελευταίων 40 ετών. Πώ του πετσόκοψε έτσι, ρε μαλίκο. Μέχρι 15-20 έχει τελειώσει η σύνταξη. Από εκεί πέρα, αντανικά. Πώ του έτσι, μου τα όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχαία μου. Σα ευχαριστώ. Hima aide psonio aide si volo e ono accipnisi smono mias fatta na poda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 Ζεσταίνομαι. ζεστάνεστε, Πώς το αντιμετωπίζετε, αυτό και θέλω και να μου πει. εγώ. Τι? Έχω μια βεντάλια ναι. και κάνω αέρα το μ'χ** μου. Α, Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρει αποστολή? Ναι. Αποστολή? Ναι. ναι. Είμαι Ρέιλι. Έλα ρε, Έλλη μου που είσαι. Έλα ρε, παιδί μου και πονάει το κεφάλι μου. Βάλω τίποτα να φέρει στο μυαλό μου λίγο. Μα τι είναι αυτά τα λόγια, κυρία Έλλη μου. Έλα ρε, παιδάκι μου και δεν μπορώ. Αμέσω μόλι ανοίξει λίγο καιρό, αρχίζουν οι ζέστε. Και βάλε και τη βεντάλια. Στην κάψα είσαι εσύ. Εh. Τη βεντάλια έχει το μυαλό σου. Ε. Να σου πω. Έλα. Πώ θα βλέπει τα νέα μέτρα, κυρία Έλλη μου. Ε, τα πει θα πει να βγουν όλοι. Σε βεγάρι με το φόβη, άλλο βόκια και άλλο πόδιο στα ρέματα. Τα φέντα στα στρέματα και στο πολλέ για όλα. Κουβάλσα πολυβόλα να σκοτώνο τη Για τα φεντί το φαί, να σκοτώνον τη λαίγενεια τα φέντη το φαγη. <Φίλους> τι έγινε? Πού είσαι, ρε κατηλημένε συνδρομητή Συ... παλουρδοσιωνάτη. Συγγνώμη κιόλα, είχαμε και δουλειέ. Εντάξει, 800 φορέ είσαι κατηλημένο και τι άλλε δύο δεν το σκόνησα. Είμαι, σκόνη. Είμαι ακριβωθόρητη. Οκ, okay. ακριμποθόρητη κατηλημένε συνδρομητή παλουρδοσιωνάτη. Θα ήθελα να ακούσω έρευο Το σπίτι με τα παράξενα. Εναλλακτικό εθνικό ύμνο. Στου παράξενου καιρού, σμυροτέλου <Φίλους> És a meu dos colas menos que ninguém gastona коул дудару кериса на муначи фумиса че мне сита безун а коди коталу на дето ся гало кошо дазити а дай на тростео е да Και ένα για την Παρασκευή ήθελα. Θυμάστε ο Λιάννη σε κάποια φάση, πολύ παλιά, σε αντιπαράθεση με Παναγιώτη Ψωμιάδη, που βγαίνει και του λέει: Κάτι είχε κάνει αυτό το βλάκα. Είχε βγάλει μια σημαία στη Βουλή και του λέει: Γελίο το ομάρι εθνικιστή έβγαλε στη σημαία στη Βουλή. Το έχει. Το θυμάστε. Κάτι μου λέει. Ωραία. Αυτό καταρχήν βάλει τον Αδέξη γιατί είναι το ιστορικό κομμάτι από μόνο του. Σκοπίων δεν μπορώ να συζητήσω. Γεια σα, κύριε Ψωμιάδη, είσαι ένα γελίο. Καραλλιώ εθνικιστή. Και δεύτερο άμα μπορεί να το συνδυάσει κυρίω με Θεωρικά, γιατί όλη αυτή, εντάξει. Τώρα, όπω πάνε, εθνικιστέ είναι, μέρα, αλλά μα το παίζουν κάπω, με Θεωρικάκό, συγκεκριμένα, και με όχι άλλο κρίνει εσύ. Με δηλώσει, δείτε ότι αγαπάμε την πατρίδα και την προστατεύουμε κτλ. Και, και να λέει αυτό στα δικά του και μετά γελία το Μάρτιο Εθνικτή. Είσαι γελίο το Μάριο Εθνικτή. Η νέα δημοκρατία έχει το ιστορικό χρέο να ενώνει του Έλληνε. Είσαι ένα γελίο, καραλλιώνει εθνικιστή. Ο Πρωθυπουργό, χειριάτοποι Μήτσοτάκης και η κυβέρνησή του συνολικά κρατήσαμε με σταθερό χέρι το τιμόνι της πατρίδας στη σωστή πορεία. Δισενας Γελήιος Καραγιόδης εθνικιστής. Aide <cane> thème <cane> aide psonio Αξυπνήσει μόνο μιας, θα φανάπω εδώ ντονιά. Θα φανάπω εδώ ντονιά. Την Παρασκευή έρχεται η, η Γενέτρια η Μεγάλη Κόρη. Τι να κάνω εγώ τώρα που έχουμε κάνει μερολόγιο την εκπομπή, Λοιπόν, δεν να τη χαρίσω στο τραγούδι. Ήταν μια φορά με το ξηλούρι του Ξαρκάκου. Να τη το χαρίσω και να τη το χαρίσω. Να είναι γερή και δυνατή να κάνει την οικογένεια τη. Τα νεμηα φοράμα τια μου και να κερώ, μνηα ο μορφικηρα αρχοδισά να σε χαρώ, μνηα μικρο παντρεμένη Saints, the glory of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 Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο τους. Ο παππούς δεν ακούει καλά, αναγίνεται φασαρία, βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρίζει. Καλά τα έλεγα εγώ, με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε το πελά Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, Άλλο ήλιος έχει βγει σ' άλλη φάλασσα, άλλη γη. Κι...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 Ελά, yeah. την προηγούμενη εβδομάδα, αρκετοί σου ζήτησαν τον κύριο Μπαντελή, τον Τσαβέλα, και ήθελα να του πω ότι δυστυχώ διάλεξαν λάθο τραγούδι. Οι σύγχρονοι κύριοι Παντελίδε είναι όπω περιγράφει ο Μορφωνιό, πιο αηδιαστική και πιο επικίνδυνη. Βάλτο, σε παρακαλώ την Παρασκευή. Στα νέοι που είναι αντάρτε. Φταίνει οι γυναίκε για τον διαστή που τον πλέξαν το πετυτρίκι στο μαγαζί μέσα. Όποιουσδήποτε να ήταν άμα του κουνιόταν ή κάτι δάκαλη. Φταίνει οι ξένοι. Να πάτε στι ματρίτε σα. Φταίνει οι πουτάνε. Όλοι μα μα όχι εσύ. Ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν ψάλτης ο οποίο ήταν επιφανής Έκλεψε όνειρα, πάτησες πτώματα. Μέχρι μα έφερε και του ΝΑΣΥ. <ΣΣ> Μόνη ζωούλα σου και το σπιτάκι σου και πέρα βρέχει, κυρπαντελή. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Όλα ανεχτήκαμε από το συνάφι σου φτίνια, μιζέρια, ρουφιανιά και χολή. Είσαι καστρομένοι, σαρκίδια μα. <laughs> Είμαι στη γαμίδα σα. τη γραβάτα σου, πα και γλιτώσουμε και σάλ σου πια, κυρπαντελή. Οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλάση κοκκινήσει. Άλλο ήλιο έχει βγει, σαν τη αλληγή. Και άλλοι έχει πλάση κοκκινήσει. Άλλο έχει βγει, σαν τη Άιδε θύμα, άιδε ψώνιο, άιδε συμβολόνιο. θα θα να haide, δουνιάς άιντε θύμα, haide ψώνιο άιντε συμβολόνιο αξυπνήσεις μόνο μιας θα θα να αποδαώ δουνιάς θα θα